Καλησπέρα στους ακροατές μας ή καλημέρα ανάλογα με το το ακούτε από την ομάδα του News Filter. Είναι το 31ο Newscast από το σπίτι του Άγγελου. Εγώ είμαι ο Χρήστος και είμαστε εδώ πέρα. Εγώ, ο Άγγελος και ο Αποστόλης. Ως συνήθως δηλαδή. Γεια. Αυτός είναι ο Άγγελος, εγώ είμαι ο Αποστόλης. <trofik smells> yeah. ε, λοιπόν, αποστόληθες να πεις κάτι για... για τα νέα σου, κάτι έλλειψη ότι έχω πολλά νέα να πω και... Εντάξει, δεν έχω και πολλά νέα να πω Βασικά δεν άρχισε κάτι από τις προηγούμενες δύο εβδομάδες Πώς την λέγεται εμένα Αλλά... Νομίζω τώρα γενικά, είσαι πια απόφυτος όμως, τώρα, είμαι, τώρα είμαι πια απόφυτος Έτσι ε, Κι εγώ Παρέντες Εσύ πότε θα αρχιστείς Εγώ, ναι Σε λίγο Σε λίγο, έτσι ναι. Και γενικά αυτό που λένε γιατί η ζωή του προφύτου του και κατά μετά ξενιάζει και κάθεσε Θέλω να πω δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια Εντάξει, ναι, επειδή έχεις και άλλες υποχρεώσεις τώρα... Ε, όχι απλά, εγώ πιστεύω ότι σε όλους ε, που αυτήν θα δοθούν κάποιες ευκαιρίες Έχι Όχι απαραίτητα για, για οικονομική κάλυψη πούμε κάλυψη και, και το άλλο, αλλά θα, θα δοθούν κάτι πράγματα να ασχοληθείς με τέτοιες Τώρα, αλλά άμα αποφασίσεις να μην τα ακολουθήσεις Σε αυτόν τον καιρό ψάχνουμε για παραπέρα πράγματα, για μετέπειτα σπουδές. Αν ah, ναι, και... τώρα ναι, έχει και προ... κάποιες προθεσμίες εσύ να Ε, εντάξει, βάμεις. βασικά οι μεγάλη προθεσμία είναι Μάιος που γίνονται για τα μεταρτυπιακά και θα δω και τι εναλλακτικές μου προσφέρονται, αν προσφέρονται και good, good, good, θα... Good, good, θα αποφασίσω. Good. Το βασικό νέα είναι αυτό, δηλαδή. Άγγελε! Εγώ σας είπα και πει, δεν έχουν νέα. Εγώ θα mm -mm. απλώς δεν έχεις νέα. <laughs> και μετά θα περγείς, όχι ένα headlight. Καλά, εντάξει. Ε... Τώρα είμαι εγώ δηλαδή η σειρά μου. Τι πε κι Λοιπόν, εσύ εσύ νέο... πολλά, εσύ εσύ νέο... εσύ έχω να λειτουργεί. Όχι. Ποιο εμπίσαι είπε πολλά. Δεν είπε ότι Λέσαι, πιέσαι, Είχα, πιέσαι, πολλά, δεν Είχαμε παιδί μου να κάνουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση στην αρχή για να είναι πιο φιλικό το podcast. Δεν έχω πωλήσει. ότι ετοιμάζω με ένα άλλο παιδί ένα κείμενο περί των blogs και τι συμβαίνει πάνω στην, ε, στις, στην έρευνα που γίνεται πάνω στα blogs σε διάφορους τομείς. Πότε λες κείμενο. Κείμενο ουσιαστικά κάτι σαν review ναι. ε, για το τι συμβαίνει... Το πάνω άλλο στα blogs. που συμβαίνει, είναι, είναι Είναι ο Στέλεος. Ο Στέλιος Πετράκης. Ναι. Να επιθυμήσουμε ότι ο Στέλεος είναι από, το... από την ομάδα των Wiggler. Το, το site. και σκοπεύω να το ανεβάσω το κείμενο αυτό φυσικά με την κατάθεση του Στέλιου Πετράκη στο site όταν θα τελειώσει. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι καλό έτσι να υπάρχει ένα τέτοιο okay. κείμενο... Κάτσε okay, για να καταλάβω, εσείς απλά παίρνετε τη, τα θέματα της επικυρότητας, δηλαδή όσοι ασχολούνται... Oh, όχι, όχι, εμείς παίρνουμε η... την έρευνα yeah. που έχει γίνει πάνω στα blogs. Την επιστημονική έρευνα όμως. από διάφορα <laughs> σε περιοδικά που έχουν δημοσιευθεί όχι σε... το νομικό κομμάτι δηλαδή. Όχι, όχι. Με νομικό κομμάτι δεν θα μπλεχτούμε γιατί δεν ταιριάζει στο ίδιο στο... το project που κάνουμε. Όχι, θα ήταν ναι. πολύ καλό να το... να το ταιριάξουμε αλλά είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, μπορεί να εξεταστεί και, διαφορε... και χωριστά σε κάποια φάση ενδεχομένως. Ζητά τώρα που γίνονται και οι αναφορές για, τα... για το καινούργιο νόμο που θέλουν να περάσουν και το ένα και το άλλο. Ναι, ναι. Θα πούμε σχετικά παρακάτω. Το συζήτησα με τον Στέλιο αλλά... Ε, δεν φαίνεται να θέλει να το βάλουμε και δίκιο έχει, δεν κολλάει πάρα Όχι, πολύ. Όχι, συμφωνώ και εγώ, δεν θα ταιριάζει. Απλά θα λέω επειδή μου, επειδή είναι πολύ της μόδας. Okay. Ε, Τώρα από εκεί και πέρα ε, έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε και το, το web-based application, το STELLιο, για το ίδιο project. Λίγο πολύ να σας πω ότι θα φτιάξουμε την προηγούμενη φορά, είχα πει ότι δεν θα το πω. Mm -hmm. Εμείς του πιουσούδι το ε. Θα το πω, θα πω ένα τίτλο. Βες ένα hint, ένα τίτλο. Θα πω ότι θα δώσω μάλλον ένα τίτλο που είχαμε σκεφτεί να βάλουμε σαν τίτλο του συγκεκριμενου plugin Block Adapter, είχαμε σκεφτεί να το πούμε, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρα ακόμα. Δηλαδή θα βάλεις ένα block που είναι WordPress και θα το σε blogger. Κοίτα, όχι έξιμος. Είναι το, είναι το πλόγι αντάπτωρο, παιδί μου, Βέβαια, θα σας πω ή, ή άμα τα Feats είναι... Άρα, παιδί μου, κάποιος γράφει και γραφει και γράφω War Θα μπορεί να δημοσίευεται σε, σε άλλη μηχανή Μην το, μην το παίρνεις τόσο τεχνικά ε, Μάλλον όχι τεχνικά, μην το παίρνεις δηλαδή με αυτή την έννοια Είναι θα τα το δεκάβολο το άμα Κοίτα, άμα ψάξεις σε, σε, <laughs> στο ίδεν και στη βιβλιογραφία Θα δεις έναν όρο που λέγεται web, Website Adaptation Αυτό τι είναι ο αυτό το site προσαρμόζεται ανάλογα με, τις, ε, με τα ενδιαφέροντα του χρήστη και ε, κάτι τέτοιο θα γίνεται και στο συγκεκριμένο plugin. Ουσιαστικά θα διαμορφώνεται το blog με τα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Αυτό το κάνετε σε επίπεδο με το TTIP, δηλαδή? Ναι. Αλήθεια. Σαν εργασία. Αν θέλετε να δημοσιεύσετε τίποτα, μπορείτε να δημοσιεύσετε μέσα στο news filter. Τι είναι, δηλαδή, κάποιο αποτέλεσμα. Θα το διστάρουμε και στο news filter Α, και στο Wiggler. Wiggler. Το σίγουρο είναι στο Google γιατί εκεί πέρα υπάρχουν χρήματα. Μπορείτε να το ζεστάρετε και σε ένα site που έχω κάνει που είναι μια στιγμή σελίδα. Θα το δουν εκεί τι κάνει. Εκεί τι κάνει. Καλά, εννοώ, εντάξει. <laughs> Τέλος πάντων. Ε, εντάξει, επειδή ενδιαφέρον αυτό εδώ, άμα βγει κανένα συμπέρασμα έτσι πιο ειδικό, ξέρω εγώ ή πιο... Βασικά, αυτό θέλουμε να το κάνουμε έτσι όμορφο καλό, να δουλεύει καλά mm -hmm. και να έχει πολλά χαρακτηριστικά και από εκεί και πέρα να, και να δουλέψει, το πεστάρουμε και αν δουλεύει, το προωθούμε και άλλο. Σωστά. <Σ2> <ΣΠΡΟ> και σε κάθε <ΣΠΟ> podcast θα μαζεύεις και από ένα Hindi. Όχι. Πολλά είπα. Δεν δίνω άλλες πληροφορίες. Όχι εντάξει. <σταστά> <μην> Επειδή <δείχουμε> τώρα <σταστά> όταν βγει αυτό το πράγμα, από ό,τι κατάλαβα θα, θα μπορεί να το χρησιμοποιούν και άλλοι. Ελεύθερα <σταστά> θα είναι. κάποιος να το χρησιμοποιεί. Θα μπορεί όπως κάποιος να το πάρειλεύθερα έτσι και να το βάλει στο... Ναι, θα είναι open Ωραία. Οπότε όταν τελειώσει θα δώσουμε περιττέρα πληροφορίες για να το πάρουν και άλλοι ενδιαφέροντε και να έχουμε feedback α πούμε. Θα βοηθήσουμε και τα παιδιά που κάνουν τη δουλειά εδώ πέρα. Αυτά προς το πάρω Ωραία, πάμε να πούμε και μερικά ομαδικά νέα. Δηλαδή, νέα που αφορούν γενικότερα την ομάδα του News Filter και, και του Newscast, κατ' επέκταση. Ε, μπορούμε να πούμε, εγώ με τον Άγγελο, ότι είμαστε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μόλις χθες τα ξημερώματα τελείωσαν οι διαδικασίες για την ε, ε, αγορά του νέου χώρου στο οποίο θα και πεις κάτι μια εβδομάδα ολόκληρης. Αλλά σπίτι, δηλαδή. Ιντερνετικό σπίτι, θα έλεγα. Ιντερνετικό σπίτι. πολύ χαρούμενοι αφαιρούμενοι αφαιρούμενοι. γι' αυτό το επίτευγμα. Δεν ήταν εύκολο. Πρώτον, γιατί δεν ήταν εύκολο και... Να δηλαδή, πεις πιο δύσκολο το να κάνεις τραν. <σομίως> να πεις την εμπειρία σου. Αφού τα ήθελα να το πεις τώρα, γιατί. Αυτό ήταν το να χτιάσω. Εντάξει, νομίζω δεν... Δεν, δεν, δεν, δεν έχει τόσο πολύ σημαντικό να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να πούμε τι, κερδίζει, τι κερδίζουμε από αυτή τη μετάβαση. Πρώτα, μεταβαίνουμε σε ένα χώρο που μας δίνει πολύ, πολύ μεγαλύτερο, μεγαλύτερο χώρο για αποθήκευση, οπότε κάποια προβληματάκια που είχαμε ώστε να φιλοξενούμε τα επεισόδια του newscast και που ε, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια στιγμή κάτι σε βίντεο που να πια φωτογραφίες να ανεβάζουμε φωτογραφίες δικές μας είναι να και στους χρήστες να ανεβάζουν ή στους yeah. άλλους συνεργάτες μέσα από το WordPress που ήμασταν κάπως διστακτικοί ως προς mm -hmm. αυτό <coughs> ε, πλέον μπορούμε γιατί φιλοξινόμαστε σε χώρο της τάξης των ε, 600 ε, yeah. GB Wow ε, και επίσης θα λυθούν τα προβλήματα με το traffic που είχαμε και να πούμε τί, εδώ <laughs> ότι όταν το ξεκινήσαμε το site δεν είχαμε πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε traffic γιατί δεν είχαμε και πάρα πολλούς επισκέπτες αλλά πέρα και στιγμή και μετά δεν μας έφτανε αυτό που μας έδιναν τώρα πλέον ε, ο καινούριος μας πάροχος που εντάξει νομίζω μπορούμε ναι. να το πούμε είναι η ναι. δεν είναι κακό ε, μας προσφέρει 6 τερα, έτσι? 6.000 γίγα 6 ναι, τερα, ουσιαστικά. Πάνω κάτω γιατί αυτά είναι και λίγο με το 1024 παίζουν. Ναι, ναι, ναι. Ε, όχι, το λέω από κάτω 6, Γιόγι αυτό. Α, οκ. Okay. Α, και 7.000 γίγορα. Εντάσταση, κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα δεν αφ... ενδιαφέρουν και τόσο πολύ τα χαρακτηριστικά. Ε, είναι μια πολύ καλή προσφορά, πιστεύω, η χρηματική. Δεν θα την πούμε καλύτερα στον αέρα, αλλά είναι πολύ συμφέρουσα και ελπίζουμε να φανεί και αξιόπιστο και σαν υπηρεσία Σημείωση ακόμα δεν την έχουμε νοικοποίηση Δεν ε. έχουμε πάει το site εκεί ακόμα στις επόμενες μέρες ε, Λογικά ε, α, θα... μαζί με το WordPress 2.5 ε, το... πάρουμε... ε, ε, να βάλουμε 2.5 α... ε, και θα βάλουμε... Ε, βασικά... Μέση Όταν γίνει λογικά θα βγει έστω ένα άρθρο που να λέει ότι έγιναν αυτές οι αλλαγές στο site Πιο πρόσφυγμα θέλει ότι παρατήσω να ναι και εντάξει ναι θεωρώ ότι για μένα δεν είναι κακό να γράψεις ότι δυσαρεστήθηκες από κάποια υπηρεσία γιατί τελικά για μένα αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να σου προσφέρουν ε, ε, ό,τι καλύτερο μπορούν γιατί είναι και πάρα πολλές έτσι δηλαδή ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος με σερβέρς στο εξωτερικό, στην Ελλάδα εδώ εκεί έχουμε ότι η τιμή ήταν τραγικά μικρότερη από ό,τι σε στην Ελλάδα έτσι Για τα ίδια δεδομένα και για, τα, και, για τα, και για τα νούμερα. Δηλαδή πήραμε πολύ μεγαλύτερα νούμερα σε πολύ χαμηλότερη, σε χαμηλότερη τιμή σχετικά. Αυτό παίζει και με τους πελάτες που έχουν αυτοί στο εξωτερικό, ε, είναι περισσότερο μεγαλύτερο το και ο μεγαλύτερο έχει κοινό. Συμφωνώ, ναι, ναι, όχι, απλά το λέμε για... Σίγουρα, ναι. Τώρα από εκεί mm. πέρα έχουμε ακόμα ένα ομαδικό νέο mm -hmm. να δηλώσω ότι στο σπίτι μου, όταν κάνουμε κουγρά, <laughs> έχουμε καλύτερη αγουστική και ακούγεται καλύτερα το podcast. Αυτό δεν είναι τόσο πολύ νέο, όσο παρατήρηση για κάποιον που είναι να, είναι επίδεξελος podcaster να μην επιλέξουν το άνθρωπο. Εφηστέρα... Ε λέω γιατί τώρα το παρατηρήσαμε. παρατηρήσαμε. Γι' αυτό είναι εχείς για όσους προσπαθούν να κάνουν διαγωνισμό να βγουν εκείνο... Τα έχει ακόμα και ο διαγωνισμός. Ναι, Name, σωστά. Για το Always. πόσο podcast και ποιά τον γίνει σε ποιο σπίτι, oh... να ξέρει που μπορεί χρησιμοποιήσει και αυτό είναι τι πληροφορίες του. Λοιπόν, και εγώ δεν είχα πολλά ναι. αυτά ήτανε εν ολίγης. Για να πες μας, απόστολη, τι θα συζητήσουμε σήμερα. Προς σήμερα έχουμε πάλι ένα αρκετά πλούσιο πρόγραμμα θα έλεγα. Επίση πάλι με Τίγρες και Λοντάρκη και... και... <laughs> <laughs> όχι εντάξει, αυτό δεν είπα άλλη φορά. <laughs> ε, θα ασχοληθούμε ε, λίγο παραπάνω με ένα τεχνολογικό θέμα Αφορά ένα συνέδριο ευρωζωνικότητας που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα και μας άρεσε πολύ που το διαβάσαμε και φαίνεται και πολύ ενδιαφέρον Και μπορεί να πάμε Και μπορεί να πάμε <laughs> αν μας δοθεί ευκαιρία φυσικά ε, Θα υπάρχει η κλασική στήλη των νέων σε τίτλους Όταν ακούσατε το Χρήστο ξέρω εγώ που έχει γίνει ξέρω. πλέον ε, ε, ο headliner Ο headliner, <laughs> ναι <laughs> ε, Θα υπάρχουν νέα που διαβάσαμε και μας διασκέδασαν Γιατί ήταν λίγο παράξενο, λίγο αστεία κλπ ε, Θα αναφερθούμε σε μορφή review σε δύο events που παρακολουθήσαμε Στο ένα και οι τρεις μας, εγώ ο και ο Χρήστος, στο άλλο μόνο εγώ και ο Χρήστος θα υπάρχει στάνταρ στήλη της διασκέδεσης, μη προτάσεις για τις βδομάδες που έρχονται για τους κατοίκους της Αλονίκης και μετά συγχαρησικά θα κλείσουμε με τις κλασικές λιθιότητες που λέμε στο Outro ναι. Για να γίνεται πιο διασκέδεστη Έχεις με συγχαρησικά Ναι, οκ okay. Πάμε κάπου καφέ Ναι Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας πέρασε εγώ ο Άγγελος Καποστόλης παρευρθήκαμε στο Open Coffee στην έκτη συνάντηση του Open Coffee στη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε τώρα εδώ να σας εκφράσουμε τα πώς μας φάνηκε τι εντυπώσεις και να πούμε λίγα λόγια για είδαμε εκεί πέρα. Άγγελος Σουάρες, πρώτη φορά ήταν για σένα. Ναι, εγώ θα πρώτη φορά. Ήταν πρώτη φορά βασικά Εντάξει παιδιά, μην λέτε πρώτη φορά δηλαδή, δεν την παρθενιά Παρθενική του συμμετοχή. Πόντ, πόντ, πόντ Υπήρχαν τρεις παρουσιάσεις στο Open την στην η συνάντηση μία της JDLAS μία του Νίκου Σασίγμα. Κάτσε κάτσε πες λίγο τα όνοματα Ο Χάρης Τριθάκης από την JDLAS Ο Χάρης Τριθάκης από παρουσίασε ο Νίκος Σασίγμας παρουσίασε το αντικείμενο της πλωμακικής του εργασίας που ήταν σχετικό με μια μελέτη για τον εναλλακτικό τουρισμό Αυτό είναι κάτι σαν το εναλλακτικό διόφωνο, εναλλακτική ενημέρωση, ας πούμε, κάτι έτσι ε. Ναι. <laughs> και ο Λουκάς ε, Καβακόπουλος... Είχα να μας μιλήσει ε, για το... Μίλησε για το critics.gr και το τι έχουν κάνει τα παιδιά εκεί πέρα. Είχα Τώρα, οι προσέσεις είναι να κοιτάει οι ενδιαφέρουσες, και οι τρεις. Νομίζ Λίγο. Ας στόλος. Λίγο. Εντάξει, βέβαια καλύτερα από καθίσεις Γενικά είχαμε κάνει... Παραφέζες εσύ τα καλά κομμάτια και διαθέσαμε... Ας κοιτάξτε Τώρα ας απέτυχαν σε κάποια άλλα κομμάτια πούμε. Ας πούμε. Ας κοιτάξτε το α Βέβαια περισσότερο σταθήκαμε όλες τις συζητήσεις μετά μεταξύ μας στο Critics.gr που είχαμε κάποιες διαφωνίες επί της παρουσίασης. Έπειτα τεχνικών κυρίως θεμάτων. Και επί της ας το πούμε σε αυτά που παρουσίαζε σαν αποτελέσματα της δουλειάς του. σωστά. Θέλω να πω παραπάνω και θέλω να πείτε κάτι άλλο γενικό την εγώ θέλω να μιλήσω για την πρώτη παρουσίαση. Μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα και ίσως να έπρεπε να την ψάξουμε και λίγο περισσότερο με τον Τζέιντερ Λάσλερ. Ναι, ναι να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από μια τέτοια ενέργεια και γενικά να... τις δραστηριότητες της Jade Lash. Να πούμε για το ότι ο Χάρης Πυνθάκης αποτελεί τον άνθρωπο δημοσίων σχέσεων κατά κάποιο τρόπο της Jade Lash, οπότε ε, έκανε ωραία παρουσίαση κατά τη γνώμη μου mm -hmm. αν και... και αυτός είχε μερικά κομπιάσματα, είναι το άλλο δικαιολογημένο όμως σε δικαιολογημένο βαθμό. Ε, ας πούμε ξεκινώ τι είναι περίπου GDL, δηλαδή, ας πάνω κάτω. Ναι, ναι. Ουσιαστικά είναι μία οργάνωση που προωθεί φοιτητικές επιχειρήσεις, να το πούμε... Δεν δεν πως προωθεί, απλά δίνει συμβουλές στους φοιτητές που πρέπει να ξεκινήσουν. Ναι, αλλά παίρνει sponsors από μεγάλους οργανισμούς και σποσορά mm. ρε αυτές ναι. προσπάθειες. Βοηθάει, α πούμε, στην υλοποίηση μιας ιδέας που έχει... Βοηθάει ε, στην υλοποίηση, δεν είναι τόσο τίπολο. Και, στο... ε, ναι, ναι. και στο να βρει κόσμο που να συμμετέχουν στην υλοποίηση, αν ενδιαφέρονται δηλαδή αν έχεις μια ιδέα, ας πούμε ο Αγγλος έχει μια ιδέα μόνος του μπορεί η JTLash να του βρει και δύο τρέμα που θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την ιδέα και να κάνουν όλοι μαζί το startup ή να το κάνει μόνος του ο Αγγλος και να τους πληρώνει ναι, οπότε βρίσκουν δουλειά και αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με μια υλοποίηση και απ' την άλλη και στον Άγγελ δίνεται να κάνει το startup που πάντα ήθελε, Όχι, Βρίσκονται χορηγούς και το ένα και το άλλο που να τον βοηθήσουν. Είναι πάρα πολύ καλό Άγγελ, ας πούμε εσύ... Θέλεις να κάνεις... <laughs> Όχι, γιατί... <laughs> εσύ θα το λέω. Γιατί, γιατί <laughs> εσύ <ήθεσαι> δεν <laughs> να κάνεις. Ωραία. <laughs> ας πούμε θα γυρίσεις μια επιχείρηση και δεν έχεις τις γνώσεις για κάποιους συγκεκριμένους τομείς σε... για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ωραία. Έχει την Τζέιντελα και σου λέει, κοιτάξα να δεις, μπορώ να σου βρω κάποιους φοιτητές που να ασχοληθούν αυτό το πράγμα. Κάθες εσύ να βρίσκεσαι... ενδεχομένως να έχει και ακόμη ένας την ίδια ιδέα και να ήθελες συνεργάτης. Ωραία, ναι. Δηλαδή εσύ μπορείς να είσαι developer α πούμε, web developer. Ωραία, και θες να κάνεις κάτι. Ε, δεν μπορείς να ασχοληθείς και με τα λογιστικά άμα θες να ανοίξεις μια επιχείρηση. Ναι, σαν ένα οικονομολόγο, True. ας πούμε. Τruc ε, Ωραία, αυτό το πράγμα... κάνεις δίδυμας. Θεωρητικά. Γιατί δε... στην πράξη δεν το είδαμε να γίνεται έτσι. Ναι, είναι κάποιο παράδειγμα, βράδο. αλλά είπαν αρκετά... Στις startups που βοηθήθηκαν. Εγώ, Τώρα υπάρχει και σχετικό link παιδί Λες, το οποίο μου... Φαντάζομαι ότις η σελίδα έχει παραπάνω πληροφορίες που να τους βρεις αυτούς και Να το... πούμε ότι το Jade είναι παρακλάδι διεθνούς ε, οργανισμού που έχει και παρατήματα και σε άλλες χώρες. Γαλλία, Γερμανία μας είχε δείξει ο, ο Χάρις διάφορα... διάφορα sites. Αυτό είναι το συγκεκριμένο για την Ελλάδα α πούμε. Τέλος πάντων στο site του opencoffee.gr που είναι opencoffee.gr μπορείτε να βρείτε στο, στο post για την έκτη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη site, link για την J.E.L.A.S. και να δείτε περαιτέρω πράγματα εκεί Θέλετε να πούμε κάτι για το Critics.gr ε, Εγώ θέλω να πω για, τον, για το σασίρμα που έκανε τον Νίκο που έκανε μια παρουσίαση για τον αλλακτικό τουρισμό και να πω ότι αυτό που... Ανταρχάς, να πούμε ότι αυτός... Ε, να πούμε λίγο πολύ τι έδειξε Ωραία. Αυτός προσπαθεί να, να πηγαίνοντας, και η ομάδα του πηγαίνοντας σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας α πούμε, να εντοπίσουν, αν κατάλαβα καλά, περιοχές και χώρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τουριστικά, αν και δεν τους φαίνεται. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, α πούμε, τι να γίνει σε μια περιοχή ώστε να αξιοποιηθεί τουριστικά. Αυτό που, που, που δεν μπορούσα να καταλάβω πάρα πολύ καλά είναι πώς το κάνεις αυτό το πράγμα δηλαδή πώς εντοπίζεις την περιοχή που μπορεί να εξοποιηθεί τουριστικά δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς Τι πω, το να σου πω δεν μπορώ να συμπαντήσω <laughs> Εγώ σαφ, α, αυτό που μου άρεσε που άκουσα είναι ότι σε όποιες περιοχές η έχει πάει προσπάθησα να βρει στοιχεία τα οποία θα αναδείξουν και τα προϊόντα που παράγει η περιοχή ναι, Αυτό θέλω να, αφού, καλό. Αφού θέλω να πω ότι δηλαδή ε, ο συγκεκριμένος ε, πήγε και είδε την περιοχή Σε συνδυασμό με τους κατοίκους Τι φιλοσοφία φιλοσοφίας είναι, τι σχολείας έχουν Τα προϊόντα όπως είπες εσύ που παράγουν Και τις τοπικές ασχολίες που έχουν Ώστε να γίνουνε γνωστές και σε άλλους Δηλαδή ε, αν κάποιο, κάποια πεζοπορία συγκεκριμένη που γίνεται σε εκείνο το Λέω τώρα ένα παράδειγμα τυχία, δεν ξέρω αν, αν... έτσι το, έτσι το στο μυαλό μου απλά αν π.χ. υπάρχει μια συγκεκριμένη πεζοπορία, ένας δρόμος που κάνουν οι κάποι, για να δουν κάτι, να το κάνεις αυτό το τουριστικό πρόγραμμα και να μπορούμε να πάμε πέντε άτομα και να το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ελοποιείται ώστε να γίνει κάτι πιο μεγάλο και να... Εντάξει, αυτό είναι και μόνο μια διπλωματική εργασία. Έτσι. Σίγουρα, ναι. Και για μένα ήταν καλή διπλωματική εργασία, γιατί ε, δηλαδή είχε πολύ δηλαδή. ενδιαφέρον και, πολλή και φάνηκε το παιδί να ασχολήθηκε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να το διασκέδασαι κιόλα. Να mm -hmm. τα ταξίδια αυτά που έκανε και τον, και το άλλο. Έξω εδώ πολλά, <χεύγε> για τον... για τα παιδιά των... του Critics.gr ε, Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο site το ίδιο ε, Όλοι παρατηρήσουν, λέμε, ναι, <χεχεύγε> έγινε λίγο εδώ ε, Καταρχάς η ιδέα είναι πολύ καλή Θα ε, ε, σας και όσο που είπα στο το ίδιο ε, πες, πες, βέβαια, αν πεις ότι είναι ευακή ο σχεδιασμός, εντάξει παιδί μου Τι εννοείς Όχι, σχομορφή Τώρα δεν δεν είναι όμορφο το site που είσαι φτιάχτητη Αν τον έννοι αυτό είπε, κάτι τέτοιο you ότι είπες επί της σελίδας Όχι εντάξει πες τις ιδέες σου και θα πούμε και οι άλλοι τι χωρίς όταν τον ρώτησα στην παρουσίασή του κάτι για το τι προσφέρει το site α πούμε Ρωτήστε να πούμε τι είναι το critics.gr, τι κάνει Καλά πείτε ο Τάτ Το critics.gr συγκεντρώνει κριτικές όπως αυτές συμφανίζονται στο internet και τις κτλ ε, για διάφορα προϊόντα, βιβλία, ταινίες, αυτοκίνητα, παιχνίδια, συνδύει, παιχνίδια, τα πάντα πούμε. Έχει 5, 6, 7 κατηγορίες, το και κατηγορίες από ό,τι μας έδειξε ε, Και συγκριτών διάφορες κριτικές για το κάθε ένα προϊόν, ώστε άμα εσύ θες να αγοράσεις κάτι, πας βλέπεις τις κριτικές, οι οποίες σύμφωνα με τον ε, Λουκάς, το πούμε, είναι αντικειμενικές γιατί είναι πολλές, οπότε δεν είναι μόνο 2-3 συγκεκριμέ οι οποίες μπορεί να είναι εθνικές, <συρίζοντα> Ειδικότερα να πούμε ότι αυτό που συνεχίζει να κάνει είναι ότι ε, οι κριτικές βγαίνουν από τον οποιοδήποτε και όχι από ειδικούς έχει και παίρνει από περιοδικά και κλπ ή από δημοσιογράφους αλλά μπορεί να βάλει και κάθε χρήστη δική του κριτική αν είναι γραμμένος σε σελίδα γραμμένος. και μετά οι άλλοι χρήστες μπορούν να τις αναδείξουν να τις απορρίψουν ως μη σωστές ή μη δίκες ε, με κάποιο scoring σύστημα που έχει με ψήφους σαν το DIG, ας πούμε για όσους το γνωρίζουν, το dick.com, εγώ έτσι το κατάλαβα mm. Τώρα βέβαια υπήρξαν πολλές διαφωνίες ε, και μάλλον αυτό θέλει γύρω. να πει ο Χρήστος Σπίτι. για το πώς λειτουργεί Εγώ ήθελα να το ρωτήσω εφόσον σκοπεύει να ε, να κρατήσει να έχεις στους σερβέρους του οτιδήποτε σε αυτό το site τόσο μεγάλη βάση συνδεδομένων πόσο mm -hmm. μπορεί μετά να το υποστηρίξει αυτό έτσι ώστε να πετάει στο χρήστη κάποια βοηθητικά στοιχεία δηλαδή ενώ έχεις τόσο μεγάλη βάση δεδομένων θα πρέπει να την επεξεργαστείς έξυπνα αυτό δεν το δε, δεν το έχει το τώρα έχει κάποια στοιχεία βέβαια αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βάλει και άλλα Λεβαία μας είπε ότι έχουν φτιάξει πολλά καινούργια για τα οποία θα εφαρμοστούν σύντομα δεν ξέρω αν Εδώ που τα λέμε ο... Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια περισσότερα του Startup σαν Startup το ίδιο. Δηλαδή yeah, σίγουρα, ναι. καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το... νομίζω δεν υπάρχουν ούτε καν διαφημίσεις. Δηλαδή το site δεν βγάζει καθόλου λεφτά. Και νομίζω τι... το είπε και ο ίδιος. αυτό Τώρα το θέμα ποιο είναι. Ότι για μένα ε, μάλλον τα ζητήματα χώρου πρέπει να τα έχουν λύσει έτσι όπως κατάλαβα. Εδώ τα λύσουμε εμείς. Εδώ, ναι εδώ μέχρι σε <laughs> ένα συγκεκριμένο σημείο το έχουμε λύσει εμείς. Πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. <laughs> Αλλά εγώ αυτό που, που ήθελα να το ρωτήσω πάλι από τεχνικής απόψεις είναι ok. Δένεις ε, κάποιες κριτικές από το internet, αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή ε, μπορείς να βάλεις το link από την ελευθερωτική την online. Όταν θες να πάρεις όμως μια κριτική από περιοδικό, τυπωμένο, hard copy. Εκεί τι νομίζω, κάνεις, δεν, δεν παίρνεις καθόλου. Νομίζω ότι δεν παίρνει. Μόνο με το hit δεν έξερε, το άκουσα. Εκεί ήθελα να το ρωτήσω υπάρχει, αυτό υπάρχει το πράγμα. Αυτό. Ωραία. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, ένα άλλο που, ήθελα, που δεν ήθελα να το ρωτήσω, απλά θα το πρότεινα ή θα το έλεγαν είναι στα πλάνα τους. Η γνώμη μου είναι ότι ε, εφόσον ε, κάνεις ένα site για reviews, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, Ωραία, αν θα έπρεπε να επεκταθεί και σε τομείς που δεν είναι τόσο πολύ εμπορεύσιμοι, όπως ξέρω εγώ blogs. Mm. Ιδιογραφικά, mm. όχι το ατομικό... Το μου. «blogs ατομικά ενδεχομένως, γιατί όχι». Δηλαδή να πει ο άλλος ότι το blog, το προσωπικό α του χρήστη μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ναι, τώρα να παραδείγματα. Γιατί έχει όλα τα κλειστικά στο Startup, επειδή παράγεται... Κάνατες, α πούμε. Και έχει και τους νεκάδες τώρα που θα βρει και θα κάνει... Σωστά, α πούμε. χαίρετε. Ήξερε podcast, ξέρω εγώ, αν θέλει να επεκταθεί. Αυτό μπορεί να το στείλουμε ένα email, α πούμε, με αναλυτικές τιμές. Την ιδέα. Την ιδέα, επειδή είμαι και την καλή μου. Τα που πιστεύω ότι θα έκανε καλό. Δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα οι aggregatorsς οι άλλοι που υπάρχουν, γιατί και αυτός κάτι που τη φτιάχνει. Έτσι το ονόμασε. Δεν ξέρω είναι, έτσι το ονόμασε. Ναι, όπως... Επίσης, Sync.gr μπορείς στο μυαλό. Ε... Όχι, τα καλό σαν εκεί, εντάξει. Okay. Το μόνο που κάνουν είναι να καταγράφουνε site και, και blogs και τέτοια. Εμένα θα μου άρεσε να μπορεί να δείχεται η κριτική αυτό, δηλαδή θα μου το, το newscast να είναι εκεί και να βλέπω ότι γράφτηκαν για μας 10 κριτικές των οποίων ειχε 8 δεν είναι καλές και να λέει και γιατί δεν μου αρέσει γιατί κρατάει πολύ, δεν μ' αρέσει γιατί είναι βαρετή δεν μ' αρέσει γιατί είναι αιδεία στις λόγοι να ξέρουμε τι μας γίνεται ε, οπότε, ναι αυτό μπορούμε να το στείλουμε ναι. με να είμαι να το προτείνουμε, είναι καλή ιδέα και ένα άλλο που θέλω να πω επειδή είσαι παρουσίας το τελευταίο έτσι που το έλεγε έχει ιδέα εντάξει πειράζει είναι του μεγάλου θέμα <laughs> <laughs> εχ ε, ε, με βάση την επισκεψιμότητα που έχει το site uh -huh. με την έννοια ποιες προϊόντα και ήταν κυρίως οι χρήστες ή επισκέπτες έβαλε το συμπέρασμα ότι ο κόσμος στην Ελλάδα γενικότερα ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτοκίνητα, gadgets και, ah, και τέτοια το παρά το για, το για το. πολιτισμού, πράγματα όπως βιβλία ή ταινίες και στο τέλος να πω ότι διαφωνώ Μπορεί γενικά να είναι ισχύ, αλλά δεν μπορεί να το βγάλει αυτό σαν συμπέρασμα μέσα από την έρευνα που έχει κάνει ανάλογα με τους εμπισκέπεις Γιατί τώρα... δεν είναι αντικοσωπευτικό το δείγμα του Φυσικά, Γιατί θεωρώ ότι άμα κάποιος ψάχνει κριτική στο internet, μάλλον είναι πιο πολύ ψαχμένος με πράγματα της τεχνολογίας Και ένας στους τρεις ε, στην Ελλάδα που έχουν ίντερνετ, περισσότερα ε, δηλαδή, είναι άνθρωποι Οπότε ναι, είναι λογικό σημαντικό... πιο νέοι Μέχρι 35 δηλαδή, θα πρέπει το παγημένει και ο ίδιος ότι δεν θα έχει τόσο επισκεψιμότητα αυτές τις κατηγορίες. Αλλά το με το γενικένου αυτό, ότι γενικά είναι στην Ελλάδα δηλαδή, δεν διαβάλλουν βιβλία επειδή είναι η <σχεδά> Είναι και το άλλο <σχεδά> ότι ακόμα και αυτοί που διαβάζουν, αν είναι στοχευμένο <σχεδά> και λένε θα πάρω αυτό το βιβλίο, δηλαδή, δεν χρειάζεται να να κριτικές. Το και τους θα πάρεις ένα βιβλίο και αυτοκήρυντο, <σταλεί> θα το ψάξεις να, περισσότερο ναι, ναι, ναι, Σαφώς, είναι και αυτό, Ψσως. είναι και αυτό Νομίζω επί του αυτά Open Coffee το αυτά είναι τα σχόλια που πρέπει να κάνουμε Η επόμενη σάνεις καλά μήνα ε, ε, Πάντα, είναι υποτίθεται Τη την τελευταία τρίτη, την τρίτη τρίτη του Α, μετά το Πάσχα, πες να μπω και δεν έχουμε μάθημα Μετά το Πάσχα Τη εβδομάδα που είναι πώς μετά το Πάσχα Εκείνη η μάθη είναι λόγη καλά Εκείνη η τ Δηλαδή τη μεγάλη τρίτη θέλει, πούμε. θα είναι ας πούμε. Θέλει μεγάλη τρίτη. Μάλλον όχι. Γιατί είναι μεγάλη τρίτη, μάλλον όχι. Δεν ξέρω πότε θα τραβάει. Γιατί το μεγαλύτερο τρίτη, πάλι μεγάλη τρίτη. Ε, μπορεί να είναι αυτό που λες. Τελευταία τρίτη. Ε, λόγω πάλι... Ξεκάθαρα Μεγάλη τρίτη μπορεί να Ε, βασικά ε, εντάξει. Ο το... okay, οποίος παρακολουθεί το Open Coffee Ledger δεν πει μένει. Βγαίνει κατευθείαν εκεί. Ε, πάμε να το συζητήσουμε. Ας μιλήσουμε στα γρήγορα και για το. Για την συνάντηση που σου επιβάλαμε χθες. Να πούμε ότι ήταν μία ε, πιο πολύ μικρή παρουσίαση, μία μινή παρουσίαση, πάυλα παρουσία, συζήτηση για, τη, για τα blogs και την ελευθερία του λόγου που περιορίζεται ή δεν περιορίζεται σε αυτά έγινε στο τήμα πληροφορικής, το αριστυτελείο <σχέρεται> ας... ας... <Όχι. σχέρεται> Ο μιλητές ήταν ένας νομικός, κάτι να θυμηθώ λίγο τέτοιο <σχέρεται> όνομά του <σχέρεται> Ε, Παρουσιάσαι και, <Πιζο> <κεύμα> και ο Γιώργος Κασελάκης Είχε δύο παρουσιάσεις Ποιος? Θυμάσαι τον όνομα του νομικού, όχι Είχε ήταν εξουδίπιες Η κύρου Όχι, αυτός Και ο Κάπα Από το Internet του Όπου μιλούσε σαν Σαν blogger πούμε που είχε με την εμπειρία του blogger Και ο καθηγητής νομικής Ο οποίος προσπάθησε να προσαφηνίσει κάποια νομικά ζητήματα Βέβαια για μένα κατά γνώμη μου πιο πολύ περισσότερο θερματικά δημιουργήσε παρά όπως αφήνισε, γνώμη μου, ε, προσωπική. Ωραία, ε, μιλήσανε για τον νέο νόμο που κοιμάζετε, που το έχουμε σχολιάσει κι εμείς σε παλιότερο podcast για να, το... Ε, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής της νομικής διάβαζε, έκανε επαγγελίωσε ουσιαστικά τον νόμο που προωθείτε. Ναι, ένα... το ίδιο και μπροστά του και το έλεγε. Έναι, Κατά πόσο θα είναι αυτό ο τελικός νόμος δεν γνωρίζουμε. Πάντως υπάρχει ένα χαρτί, ένα κείμενο... Το σχέδιο, το σχέδιο νόμου. Το, σχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα είναι και η βάση για, για περαιτέρω συζήτηση και από αυτό θα βγει το τελικό κείμενο. Ο τελικός νόμος. Να πούμε ότι αυτά που ακούσαμε περί του σχέδιου νόμου δεν μας άρεσαν καθόλου. Τα είχαμε γράψει και σε ένα άρθρο... Τα πει αναλυτικά και στο, δηλαδή... στο ειδικό που είχαμε κάνει. Για το πες τα όλο νομίζω. Είναι... κοίτα την που τα είχαμε πει, που τα έχεις φέρει το εσύ. Εσύ. Για το PSGART. Για το PSGART. Ναι, exactly. Πρέπει να τα είχαμε πει και εκεί. Τα έχεις φέρει γραμμένα σε χαρτίθιμο. Δηλαδή ότι πει. λέγαμε κάτι γιατί πρέπει να οριστεί η υπεύθυνος του blog για τα ειδησιογραφικά blogs Αυτό μάλλον θα είναι στάνταρ. Ναι, μάλλον θα είναι αυτό. Το άλλο που θα είναι στάντα, ίσως μερικά δικήματα μέσα από το διαδίκτυο όπως η προσβολή ανθρώπινης προσωπικότητας δεν του, είναι του, έτσι και του ατόμου πώς. θα γίνουν κακουργήματα, α, ακούγεται, για, για να μπορεί να, έρθει, να υπάρχει άρση του απορρίτου. Σε περίπτωση που γίνει... Ε, βασικά ε, ας το οργανώσουμε λίγο. Αυτό που ακούστηκε είναι ότι πλέον το πρόβλημα θα υπάρχει σε περίπτωση ε, δυσφήμισης δυσφήμιση, και συκοφαντίας. Αυτά τα δύο. Ωραία. Α, συκοφαντίας, όχι, αν λέω αλήθεια. Η συκοφαντία. θα το Η... κάτι και εκείνο και Ναι, αυτό μπορεί να θεωρηθεί δησφήμιση. Και μάλιστα μπορεί να... Γιατί, εσύ λες την αλήθεια, αλλά το, το, το, το να πεις ότι... Ε, ξέρω εγώ... Ε, ο Χρήστος, για παράδειγμα, κάνει κάτι... Πηχή, πάει και βάφτει σπίτω απέναντι. Μόνο να πεις ότι ο Χρήστος είναι ηλίθιος που πάει και βάφει το σπιπί του απέναντι. Άλλο, όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν το βαλέζει αυτό, δεν είναι, ε, ξέρω εγώ, μας εξυπηρετεί. Σωστά, γιατί έγινε αυτό, εκείνα και εκείνα. Αυτό δεν φύλιο. είναι σκοφαντική δυσφήμιση, το ξεκαθάρισε ο Χρήστος. Όχι, μην ο τύπος. Και τη φύλιο, ε, είναι σκέτσους δυσφήμισης για παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι σκοφαντική δυσφήμιση. Να πεις δηλαδή κάτι για κάποιον αυτό. που είναι αναλυθές και το ξέρει ότι είναι αναλυθές. Να, αυτό είναι ο ορισμός της σκοφαντίας όπως την έδωσε ο ίδιος. Δεν ξέρω Το λέω. Να πούμε το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν θα ισχύουν τα ίδια πράγματα ε, όπως και στον τύπο. Ουσιαστικά υπάρχει απαγόρευση λογοκρισίας στον τύπο. Στα blog δεν θα ισχύει αυτό. Θα υπάρχει, δεν είναι λογοκρισίας. Θα επιτρέπεται. Θα επιτρέπεται λογοκρισίας. Από ό,τι είπε πάλι ο συγκεκριμένος. Και ένα άλλο που μου που το ρώτησα... Βασικά εγώ ήθελα να του κάνω αρκετές ερωτήσεις αλλά λόγω κακής διαχείριση του χρόνου από τους moderators δεν μ' άφησαν. Ναι. Γιατί είχε ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα άλλο που το ρώτησα και μου το απάντησε είναι ότι αν απο, Εμείς α έχουμε το newsfeeder, ωραία. Παίρνει κάποιος επώνυμα και αφήνει ένα σχόλιο σε άρθρο μας, υπηρεστικό. Δηλαδή ένα πολιτικό άρθρο και λέει Η «Κυβέρνηση είναι έτσι και αλλιώς χαλιότητα». Και υπογράφει «Παπαδόπουλος Σταύρος ξέρω εγώ». Σε αυτήν την περίπτωση ποιος ευθύνεται, εμείς ή αυτός. Γιατί υπάρχει και το όνομά του, υπάρχει και το δικό μας. Και, και ανοί... μου απάντησε... Το ανώνυμο δεν το συζητώ, ευθύνεται ο το υπεύθυνος του blog. Προχρεωτικά. Και αν ναι Υπάρχει. Υπάρχει. Εφόσον... περίμενα σου πω, Όταν είναι πόνιμο το σχόλιο, την ευθύνη την παίρνει αυτός που βγάζει το σχόλιο και ο υπεύθυνος του blog. Πάλι. Δηλαδή οπότε ό,τι εμφανιστεί και οριστεί ως η κοφαντίας στο blog μας, την ευθύνη την έχουν οι υπεύθυνοι του blog. Αυτοί που είναι νοματισμένοι. Και μάλιστα έχουν νομική ευθύνη πλέον. Όχι μόνο... θα σου κλείσω το blog. Μπορεί να έχει και χρωματικά πρόστιμα και τέτοια πράγματα. Εφόσον γίνει νόμος. Άμα χρησιμοποιείς μία άλλη μηχανή που δεν είναι blog. Ισχύουν οι ίδιοι κοντισμοί, αλλά έχουν μια σελίδα απλή. Αυτό πλή, ήταν πλή, έτσι, το είναι έγινε στο τι είναι blog. Αυτό είναι στις ερωτήσεις που κάναμε και είπε και ο ίδιος ότι είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί σαφώς η φύση του blog, ιδιωσιογραφικού blog κλπ. Μάλιστα συζητούσαμε και με τον Στέλη από το Wiggler και είχαμε πει ότι κανονικά θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του ιδιωσιογραφικού blog, δηλαδή αυτό που παίρνει και επικοινότητα και την καταγράφη, και του blog σχολιασμού της επικαιρότητας όπου παίρνεις και λες η Apple έκανε αυτό και εγώ το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Εμείς κάνουμε κάτι ενδιάμεσο θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή σε κάποιοι σχολιάζουμε, σε κάποιους απλά παραθέτουμε την είδηση. Ωραία, δεν ξέρω. Ήταν λίγο φορούμε τα πράγματα γιατί δεν μπορείς να ορίσεις εύκολα στο Ιντερνετ τι είναι blog, τι είναι δισωγραφικό site, τι είναι portal, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Αυτά βέβαια τα είχαν πει και την προηγούμενη φορά. Ναι. Το ε... nice. Εγώ ήθελα να πω αυτά 2-3 πράγματα που μπόρεσα και ρώτησα και πήρα μια απάντηση μαζί με τον χρήστο που, που ρωτήσαμε και απλά για να ενημερωθεί ο κόσμος Τώρα θεωρώ ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε στην Ελλάδα γιατί στο εξωτερικό έχει, έχει γίνει σε podcast κουβέντα με νομικούς και τέτοια και το έχω ξαναπεί είτε στο podcast το δικό μας είτε σε μια συγκέντρωση που θα κάνουμε με bloggers από το Θεσσαλονίκη να φέρουμε κάποια άτομα που γνωρίζουν τα δικαίμανα μας που πούνε και εμάς τι, τι να κάνουμε. Και το πολύ βασικό, πού μπορεί να βρεθεί στο ίντερνετ σε, σε, σε, σε νομικά site, δεν ξέρω που ένα πλαίσιο του τι θεωρείται σκοφατική δυσφήμιση, μέσα από το ίντερνετ, με λόγο δηλαδή γραπτό και τι είμαστε τελικά, ε, τι έχουμε δικαίωμα τελικά να γράφουμε σε άρθρα και τι όχι, για να θεωρηθεί σκοφατική δυσφήμιση. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε ε, όχι, απλώς mm -hmm. να πούμε για τον ε, Καφακόραξ, ότι η παρουσίαση που έκανε αρκετά σύντομη βέβαια, αλλά έδωσε το στίγμα ότι ξέρετε ότι αυτά που πάτε να περάσετε δεν θα λειτουργήσουν ε, με την ε, ανωνυμία κύριος ε, έπαιξε ο Γιώργος Σωστά. πώς μπορεί να ε, χειριστεί η ανωνυμία των, blog, των bloggers και από εκεί και πέρα έδωσε μερικά παραδείγματα βέβαια και σε άλλες χώρες που Έγιναν παρόμοιες προσπάθειες να χαλιναγωγηθεί το blogging αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι... Κατάφερα. Γίνανε πολύ ακραίες κινήσεις ναι. όπως στην Κίνα α πούμε. Καλά στην Κίνα τα κατάφεραν και στο παραπάνω. Στην Κίνα αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να ένα τεράστιο φάρμακο που κόβει τα πάντα. Τα πάντα. Ναι και αυτό πάντα, δηλαδή, αυτό δεν είναι χαλιναγωγό, αυτό είναι απαγορεύω στον άλλον να βλέπει. Εντάξει είναι διαφορετικό τελείως. Αυτό που θέλω εγώ να προσθέσω ως άλλη γνώμη είναι ότι αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα ε, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, μάλλον δεν έχουν συμβεί μόνο στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι πήγαιναν να συμβούν και στο, στα Αμερική, α πούμε, και στις χώρες του εξωτερικού, απλώς ήταν τόσο μεγάλο το φαινόμενο, είχε γίνει τόσο γνωστό, που δεν μπορούσαν να τα συγκρατήσουμε. Ναι. Και άμα έρθει στην Αμερική, με τους στρατιώτες εκεί πέρα που έλεγε ο Γιώργος, σε μικρές ομάδες προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, α πούμε, να περιορίσουν κάποιες προς γνώμες. Να σου πω την αλήθεια, και ε, στην ε... Ιταλία πώς... νομίζω. Ε, εμένα μου άρεσε πολλή ώρα σε όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή θεώρησα την παρουσίασή του πιο πολύ δεν μιλήσατε δηλαδή για την προσωπική του άποψη αυτή καθ' αυτή έφερε παραδείγματα προσπάθειας ε, αυτού του πράγματος για στα μπλόξανα τον κόσμο αλλά θεωρώ ότι δεν είμαστε εμείς εδώ πέρασαν την Αμερική, δηλαδή δεν θα με τον ίδιο τρόπο γιατί είμαστε μικρότερη κοινωνία, μπορεί εύκολα κάποιος να να, να μας βάλει χέρι, αν θέλει. Αυτό. Κύριε, αλλά, μαστεί, θεωρώ μαστεί, ότι είναι λάθος. Μαστεί, θεωρώ μαστεί, ότι είναι μαστεί, λάθος. Μαστεί. Δηλαδή, από τη μια, εγώ νοσοκοπή την αλήθεια, είμαι και λίγο διχασμένος. Γιατί από τη μια, δεν θέλω να μπορεί να βγει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει για τον καθένα ε, αβίαστα. Αλλά, ούτε θέλω και να μας έχει από πίσω, τι έγραψε τα άδε να το δω. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι ενδιάμεση. Αυτό πιστεύει ότι γίνεται μόνο κατά τέτοιο, μετά από κατηγορία. Ναι, πρέπει είναι να, πρέπει να, να Αυτός κάνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι και τότε το και και... θα Και μάλιστα πρέπει να οριστεί κακούργημα για να σε ψάξουν. δεν γίνεται. Συγκοσμική φήμη δεν τα τέλει, από, από εδώ αυτό, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον η έκτασή του δεν είναι υπολογίσιμη στην Ελλάδα για αυτά που λέτε για το θέλει και βρίσκει κανεί και εκβιάζει. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Και άμα υπάρξουνε, η ίδια η κοινότητα θα τα απορρίψει. Και ουσιαστικά μπορεί να, να τους καφώσει κι σου λέω, να τους, να τους βάλει χέρι οτιδήποτε. Γιατί δηλαδή να πρέπει να γίνει ένας νόμος που να περιορίσει κάποια δικαιώματα. Έχει άλλο σκοπό ο νόμος αυτός. Συμφωνώ και εγώ με το Χρήστο. Εν μέρη του βέβαια, αλλά συμφωνώ. Τέλος πάντων, μην το ξαναθίξουμε αυτό το θέμα. Έχει <laughs> κάνει ολόκληρο ο <laughs> Ναι, σωστά, σωστά. Αυτά περί event τώρα η ώρα των headlights. Oh, oh, oh. Από χαρκίνη η ασημένια η στον τελικό 100 μέτρο του παγκοσμίου μεταθρύματος του Edmonton το 2001 μετά από αποκλεισμό της Mario Jones. Oh, no η παρασκευή που μας πέρασε κατέθεσε ο Ζαχόπουλος στον ανακριτή για 2,5 ώρες σχετικά με την γνωστή υπόθεση εκβιασμού. Oh, Κροκόδιλο μήκους 70 εκατοστών έκλεψε από εινιδρείο της Νορβηγίας ένας άγνωστος επισκέπτης. Ο Λανδός είναι ο παραγωγός, ασφαλίζει τη μύτη του για 8 εκατομμύρια δολάρια σε ασφαλιστική του Λονδίνου. 11 από τους 14 αθλητές της στιγνικής ομάδας Σάσης Βαρών βρέθηκαν τον Παρισμένη. Σε διαθεσιμότητα ο Χρήστος Ιακώβης επικίνδυνο ψάρι, ονόματι Λαγκοκέφαλος, εντοπίστηκε στο Μεσσηνιακό. Οι ψαροκασέλες σημάχθηκαν ειδικά προς ενημέρωση του κοινού. Ε, περνώντας τα τεχνολογικά νέα που τις τρέχοντος επεισοδοί μας επιτώσει, μάλλον είναι ένα τεχνολογικό νέο, ε, με χαρά να ανακοινώνουμε ότι ε, τον στις του 2008 θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο με τίτλο «Broadband Cities 2008» στην δική μας πόλη των Τρικάλων. Κάτσε, κάτσε, έχει σλόγγαν. Για πε. Στα Τρίκαλα στα δύο στενά, τη βλέπω ευρυζωνικά. Χαλά. Έλα ένα τέτοιο Αυτό θα το βάλεις έτσι, Πώς Museums. Έτσι, το είπαμε. Για τον για τη τίτλους, Στα Αν και Λοιπόν, ευριστρέφοντας μετά το ευχάριστο διάλειμμα, το «Πράσινο φως» για την εκδήλωση δόθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του του συνεδρίου της INEC, International Naval Engineering Conference, πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ και το Άλμερ της Ολλανδίας. Καταλητικό ρόλο για την επιλογή της πόλης των Τρικάλων, παρά την έντονη διεκδίκηση της διοργάνωσης από την κυβέρνηση της Μάλτας, ήταν η ταχεία υλοποίηση των ευρυζωνικών επενδύσεων στην πόλη με αιχμή του δώνατος στο δίκτυο οπτικών ινών που τα Τρίκαλα σε πανοδική προσκυρία κατασκε... κατασκευάζουν και ήδη ολοκληρώνουν. Χρόνια προς τα χρόνια. Αξι, μην το λε. εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα, έτσι. Προφανώς. Ε, λοιπόν, να πούμε ότι το INEC αποτελεί τον παγκόσμιο οργανισμό ο οποίος στηρίζει τη λειτουργία των ανοιχτών ελεύθερων σε πρόσβαση ψηφιακών δικτύων. Το φετινό συνέδριο ε, επικεντρώθηκε σε σχέσεις συνεργασίας δήμων με εναλλακτικούς παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών. Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 250 άτομα, στελέχη εταιριών, εκπρόσωποι δήμων και μέλη ε, των τοπικών κυβερνήσεων. Θα πω ότι το φετινό συνέδριο αναφέρεται στο τελευταίο συνέδριο του INEC και όχι σε αυτό που αναφέρουμε ότι θα γίνει το 2008 σαν τρίκαλα. Ε, γιατί και εμείς βρισκόμαστε στην αρχή. Ε, λοιπόν. Α, το λέει, δεν κιόλας Ναι, ναι. Ε, άλλα νέα. Ε, στο ε, Greek ICT Awards 2007 ε, Βραβεύτηκε πρόσφατα ο Δήμος Τρικαίων για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση των δημοτών του. Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμος, ο Δήμος Τρικαίων Μιχάλης Ταμίνος, ο οποίος υποσχέθηκε ότι αυτό αποτελεί την αρχή μια σειράς διακρίσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν και να αφορούν τις νέες τεχνολογίες. Εγώ είναι να μην το κομμουνιστεί έτσι. Πολύ άρετα, όμως τρικαμ forever. Έχει και φωτοβολταϊκά πάρκ. <σχεδιά> Σωστό. Η εκδήλωση πραγματήθηκε στα πλαίσια του 1 του Greek ICT Fórum, το οποίο έχει καθιερωθεί σαν ετύση απολογισμό ψηφιακών έργων στη χώρα μας τόσο του ιδιωτικού όσο που δημόσια συφορέα. Μα πούμε ότι αυτά τα λέμε για να κάποιο να ξέρει που μπορεί να πάει και να δει. <συγελίου> ότι σα είπε η πόντη τρικάνου, καλή φάση. Καλαιφαση. Ε? <συγελίου> έχει τα μετέο και ποτέ. Ποντά μετέω να πιάσει μπουάλι στο βράχο γιατί φαλάσαι με ταχείτε πολύ πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Οκ. Να προσφυλάξουμε κάτι άλλο. Ήταν τρίκαλα. Δεν κάναε γιατί είναι τρίκαλα. Κάλες γκόμενες έχει. Αυτό είναι το τρίκαλο που παίζεις κάτι πολύ. Αυτό κόλφιλε. Λοιπόν... Ε... <laughs> να πούμε ότι τουλάχιστον για μένα θεωρείται μεγάλο, μεγάλο επίτευγμα που θα γίνει το συνέδριο αυτό στα τρίκαλα. Ωραία. Δεν σκεφτόμαστε τι λόγια που είναι. Όχι, πραγματικά. Μα... Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ναι. και μου άρεσε πολύ που θα γίνει. Μάλιστα σε περίπτωση που δεν μπορέσω θέλω να πάω να το δω. Αν είναι ανοιχτό στο κοινό, δεν ξέρω κιόλα. Μπορεί και να μην είναι. Ας σήμερα να κάνουμε papers. Συνέδειο δεν είναι. Εσύ δηλαδή μόλις σε αποφίτσεις τέτοιες paper, τι είσαι. Έχω τη λογική του κατά τέτοιο εδώ. Και ελπίζουμε και άλλες πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα για καθολική προσφορά ασύρματος δικτύου. Με όντως. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι και εδώ στην Ελλάδα γίνονται διάφορες προσπάθειες από το Θεσσαλονίκης Μετροπόλιταν Wireless Network το οποίο, το οποίο κάποιο καιρό δεν το παρακολουθώ τώρα δεν ξέρω πού έχει επεκταθεί και από ακόμη έναν φορέα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή Εμειχωμένως μια φορά θα έπρεπε να κάνω εμείς και κάποιο αφιέρωμα σε αυτά, πως μπορεί κάποιος να σε μια τέτοια υπηρεσία κλπ γιατί είναι ενδιαφέρον Ωντως Αυτό okay. Και νομίζω ότι, ότι αυτά είναι αρκετά από το παρόν ΟΚ okay. Και τώρα ας περάσουμε στο εφτράπλο θέμα του επεισοδίου Κοίτα μαμά, οδηγώ χωρίς χέρια, οδηγώ χωρίς χέρια, χωρίς χέρια. Συνσυχώ. Ναι, ναι. Τα αστυνομικοί στην Κίνα σταμάτησαν ένα φορτηγό διότι το εν λόγω φορτηγό κουβολούσε φορτίο μεγαλύτερο κατά πολύ από το επιτρεπόμενο όριο. Πέντε φορές, έτσι, ή έξι. Πέντε φορές μεγαλύτερο και το επιτρεπόμενο φορτίο ήταν έξι Δηλαδή μετέφερε 30 τόνιους φωτήρα wow. wow. Τέλος παρασταμάτησε αυτό το φορτικό και όταν βγήκε ο οδηγός έξω έπαθαν σοκ οι αστυνομικοί, διότι ο, ο οδηγός δεν είχε χέρι. <laughs> λοιπόν αυτό το πεσαντικό έγινε στην πόλη Τσιμου της Κίνας και ο οδηγός φορτικού ο κ. Ζιάνκ Μάλλον Οδηγούσε μόνο με τους κρεπούς του χεριού του και δεν είχε καν άδειο οδήγησης Ο κ. Ζιάνκ προστίξε ότι δεν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την οδήγησή του <laughs> Και το λόγος που δεν έχει δίκλωμα οδήγησης είναι την απειρία του Εξήγησε στη συνέχεια στους αστυνομικούς τροχές ότι έχει πάει σε 6 δευοτικές σχολές οδηγών και καμία δεν την έχει δεχτεί επειδή δεν έχει χέρια Τώρα η τροχέα του έκοψε κλίση ύψος μόνο 20 ευρώ αντί για 250 πλειώσεις και να φάει και 15 μέρες φυλακή Διότι δεν έχει την υπόσχεση του ότι δεν θα οδηγήσει ξανά ποτέ Εντάξει, μάδες έτσι! Ωραίως! Well, <laughs> <sure. laughs> Περνώντας στα, στις προτάσεις ε, διασκέδασης για, και ψυχαγωγίας για αυτό το επεισόδιο ε, έχουμε και σήμερα προτείνουμε ένα θεατρικό και μία όπερα ε, που θα παίρθουν στην ή παίζονται, αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη Ξεκινώντας με το θεατρικό, πρόκειται για το έργο «Κάθε χρόνο, ίδια μέρα» στο οποίο πρωταγωνιστούν η Μαριάννα Του Μασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου ε, σε ένα έργο του Bernard Slade μια παράσταση με humor έρωτα συνέστημα με την υπογραφή του Κώσταρ Ζόγλου στη συνηθεσία και παρουσιάζεται στο θέατρο «Εγνατία». Η πρεμιέρα έγινε στις 26 Μαρτίου και συνεχίζεται ακόμα, συνεχίζονται ακόμα οι παραστάσεις. Λίγα λόγια για το έργο, ε, ο Τζόρτζ και η Ντόρις συνάπτουν παράνομο δεσμό και έκτοτε συνοδιούνται μόνο μια φορά το χρόνο πάνω την ίδια μέρα, σε ένα μοντέλ του Σαν Φρανσίσκο. Μετά από 30 χρόνια, οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν, αλλά το θέμα των δυσκολιών στις σχέσεις των ζυβοριών παραμένει πάντα εφήμερο. Ε, το κάθε χρόνο ίδια μέρα, πρωτοπορουσιάστηκε μερικά ιστορικά στοιχεία στο Broadway το 1975, κέρδισε το βραβείο Drama Desk και κατόπιν παίχτηκε σε 33 χώρες. Το 1978 γυρίστηκε σε ταινία με την Ellen Burstein και τον Alan Alda, και οι δύο ήταν ψήφοι για Oscar. Στην Ελλάδα πρωτοπορουσιάστηκε από τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Όνι Καταλινέα. Πότε, δεν λέει. Όχι. Ε, Στήριο. Δεν έχω πληροφορίες καθόλου, αλλά είναι τιμές του Θεάτρου που όπως ξέρω, είναι 23 το κανονικό, 17 το φοιωτικό. Δεν ξέρω όμως να πω ώρες και μέρες παράστασης, θα πρέπει να το ψάξουνε παίρνοντας τηλέφωνο ή, μπαίρνοντας... ή βρέποντας από το ίντερνετ κάπου. Λοιπόν, περνώντας στην ε, δεύτερη πρότασή μας, ε, το Λατραβιάτα στο «Aριστοτέλειον» ε, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του λυρικού ρεπερτορίου, την όπερα του Giuseppe Verdi «La Travillata», και παρουσιάζεται από την όπερα Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2008 για πέντε μόνο παραστάσεις, στις 5, 6, 9, 11 και 13 Απριλίου, στο κοινοματοθέατρο «Aριστοτέλειον». Είναι βασισμένη στο θεατρικό έργο η κυρία Μετσικαμέλης, το Αλέξανδρο Δουμά, του νεότερου ε, και η τραβιάτα, που σημαίνει η είναι έργο είναι ένα έργο ανθρώπινο, διαχρονικό, που εξακολουθεί να προκαλεί αμείωτον ενδιαφέρον για να συγκίνει βαθιά 155 χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά της. 100 Ας πούμε λίγα λόγια για την παράσταση. Ε, Η Βιολέτα, μια Παριζιάνα εταίρος πολυτελείας, και ο Αλφρέδος, ένας νερός από την επαρχία, ανακαλύπτουν ε, ότι στη ζωή υπάρχει κάτι παραπάνω από τις κοσμικές απολαύσεις. Καταλαβαίνονται βαθιά ένας στον άλλον, υπερβαίνοντας κάθε εγωισμό και εγκαταλείπουν την κοσμική ζωή του Παρισιού. Όμως, οι συμβάσεις της κοινωνίας αποδεικνύονται πολύ ισχυρές. Ο πατέρας του Αλφρέδου, κρυφά από τον γιο του, εκλεバτεί τη Βιολέτα να απανθεί τον ερωτά της για το καλό της οικογένειάς του. Και εκείνη για χάρη του δ οι δύο ερωτευμένοι, ξμίγουν μόνο από τον πια η Βιολέτα βρίσκεται στα πράθυρα του θανάτου οπότε δεν έχει πολύ ευχάριστο τέλος εξατλημένοι από την αρρώστια, αλλά πλημμυρισμένοι με το αίσθημα της αναγέννησης που σχαρίζει ο έρωτας Είναι όμως αργά, σβήνει στα χέρια του αγαπημένου της με τη λέξη χαρά ναι, στη χείλη η οποία διακρίνεται στο εξωτερικό για εναλλακτικές κοινοθεσίες όπερας. Ενδυματολογική επιμέλεια ο Στίβ Αλμερίγκη, χορογραφία ο Κώστας Γεράρδος, ενώ τις παραστάσεις φωτίζει η Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Συμμετέχει επίσης η Χοροϊδές Θεσσαλονίκης υπό την έννοια της Αγγελικής Κρίσιλα. Ένα ε, ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου έργο, παρόλο που είπαμε το, το τέλος. τέλος, να πούμε ότι τα δε, οι δύο πληροφορίες αυτές έρχονται από το CD Portal το μετά από αρκετό καιρό που είχε να μας προσφέρει τα φώτα του και ελπίζουμε να τις παρακολουθήσετε μία ή και τις δύο όσοι θέλετε και να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Αυτά μέχρι το επόμενο επεισόδιο για τα θέματα διασκέδασης. Λοιπόν παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω. Τι φύγει. Αυτό γιατί το κάνει κάθε φορά, φορά όμως έτσι. Όχι, και το κάνω κάθε φορά. <laughs> Ναι, το ποιάπτωμα Την να υφέβης. κάθε φορά γιατί μας σου πει το άγγελο που είμαι, είναι στην άλλο Και δεν έχει... τίποτα. Και δεν έχει καλή ακουστική. Είμαι ο... Οι δικημένος θα τα ακούστε. Το με εγώ, ο δικημένος με είμαι εγώ, Χρήστος. Ναι, αλλά είναι και εμείς είμαστε δυο. Οπότε ο υπόθεσεις είμαι εγώ. Και πρέπει να φύγω γιατί ώρα Και Και θα κι έξω κάνει κρύο. Η ροχή που μας τυγώνει στους δρόμους. Έπρεπε να πάρω Ο Σάκης βρέχει, κρατά ο Επειδή εγώ κάνω το αυτοκίνητο και το τρος συνέχεια. Ναι. Το Το πρώτο newscast, έφτασε στο τέλος του. Εμείς συνεχίσουμε από τη φύγεις, δεν ξέρεις. Έλα ρε φύγεσαι. Κάτσε το outro, Το το φάγαμε. Για χαρά. Στην μου, αφού λύσαμε. Οπότε και αυτή η ώρα ελπίζουμε να σας περιεχώρα. <συσχε> ελπίζουμε να σας περιέχουν. Σε... Ε, σε... καλή κάνεις περπατής φωτιά. Μην, σε... ε, μην, <συσχε> μην διακόψεις τον Outro Men Ναι τραν. Μην τραν. Σε φωτιά δεν την πηγαίνουμε. Αυτά από μένα. Α, κατάλαβα δεν Γεια σας. Γεια yeah, σας.